Καλησπέρα σα, ακούμε αλμπέτοδεκατέσσερα.com. Mm. Και κάθε πέμπτη βράδυ, αυτή την ώρα γύρω στι 7, ελευθερία διαμαντάρα εδώ περί φιλοσοφία και ελληνική γλώσση. περισσότερους φίλους που είναι μέσα και σήμερα έχουμε δύο εκπομπές σήμερα και μία επανάληψη για τα αθλητικά υπάρχει ένα θέμα και θα παίξει η επανάληψη κυρία Τζάνη της εκπομπής της Δευτέρας ο κύριο Μορτάκης είναι εκτός Αθηνών να πω λοιπόν καλησπέρα σε όλους καλό μήνα κυρίω. Μπήκε ο Μάρτης πια Πάμε σιγά σιγά έτσι μεγαλώνει και η Πάμε προς την Άνοιξη Καλησπέρα τον κύριο Διαμαντάρα Καλησπέρα Γιώργο Καλησπέρα φίλοι Σε όλη την επικράτεια την ελληνική Και στα δύο ημισφαίρια της Γης Είμαστε και πάλι κοντά σας Και θα είμαστε κοντά σας Προσφέροντας τις όποιες Ταπεινές γνώσει έχουμε Μετά από έρευνε και μελέτες Δέκα <κοί> ετιών. Θα ξεκινήσω με τα πολιτικά δρόμενα στην πατρίδα μας, τα οποία είναι να κλές και να γελάς. Είναι κλαυσίγελος τα συμβαίνοντα. Εκθέση είχαμε την συμπλήρωση της κυβερνήσης, μετά από το ατύχημα δυστύχημα, προμελετημένο έγκλημα που είχαν κάνει όταν ψήφιζε σύσομη η Ελληνική Βουλή να σταθούμε, το τρίτο το μνημόνιο και βρέθηκαν οι πονηροί να βάλουν μέσα ένα άρθρο στα, στις 900 σελίδες μέσα ότι οι εξοκοινοβουλευτικοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση θα δικαιούνται να παίρνουν και επιδότηση ενικίου. Και μας ήρθαν από την Αμερική φυτεμένη το ανδρόγυνο Παπαδημητρίου και η κυρία Ράνια και ενώ έχουν ακίνητα έχουν καταθέσει εκατομμυρίων των εκατομμυρίων και εισοδήματα πάρα πολλά, έπαιρναν και το χιλιάρικο για να έχουν, λέει, επιδότηση εινικίου και να έχουν στην ελληνική επικράτεια και ιδίου στο νομό Αττικής, να έχουν σπίτι. Να σου έτσι όχι κάτι. Ε, Δεν είναι... Παίρνεις ένα μισθό, είσαι τώρα, είσαι κάπου και παίρνεις ένα μισθό. Σε μια μεγάλη επιχείρηση. Πες γιατί το κράτος επιχείρηση είναι. Από το μισθό σου, Υποχρεούσε να καλύψει τα έξοδά σου και να ζεις Άμα να σου πληρώνω φώτα, νίκη νερά, τηλέφωνα, κοινόξτα ου, ου, ου, Το μισθό τον, στον δίνω δηλαδή για αποθήκευση Και επ' αυτού φορολογήσε το, το ίμισι Και ο μισθό φορολογείται Κατά το ίμισι βγάλε το αφορολόγητο και το και κλπ. Δηλαδή Μα γιατί ο άλλο φορολογείται από το πρώτο ευρώ Και εσύ στο δεκάρικο φορολογήσε για τα 2,5-3 Γιατί έχουν <χε> και το μαχαίρι και το πεπόν ναι, αλλά ισονομία δεν λένε. Ισονομία για του άλλου. Α, εντάξει, γιατί μπερδεύτηκα κι εγώ Εδώ βγήκε μία γυναίκα από την ψέρι μου, ένα νησάκι, Μωία κάτοικο. Ναι, και τη πήρανε... η γυναίκα, έκλαγε μου, κόψανε που έπαιρνε. Το, το επίδομα. Ναι, το επίδομα λέει που έπαιρνε. Έπαιρνε κάτι η γυναίκα για να ζήσει. Και εγώ λέει τώρα πώ θα ζήσω εδώ. Αλλά ο άλλο έχει τρία εκατομμύρια κάμπα. Αμερικάνο αριστερό είναι αυτό. Ναι. Πώ γίνεται. Ναι από το Ίδρυμα Λεβή όμως ήρθαν Και είναι αυτοί που έκαναν γέφυρα ναι. στον κύριο Αλέξιο για να πιάσει τις επαφές στην Αμερική τις σωστέ Και το, το, τους το χρώσταγε α, Εδώ α, λένε ναι. μου δίνεις σου δίνω Ναι αλλά με το αριστερό χέρι με, τα, Οι αριστερές οι είναι πιο φαρδίες και πιο μεγάλες Ναι Βέβαια και άρα θέλουν για να γεμίσουν, θέλουν περισσότερο. Ε, Πολύ Και είναι και αντίστακτοι. Όσο περισσότερα έχουν, τόσα περισσότερα θέλουν. Δηλαδή, κόψαν τα δύο κατοστάρια στην κυρία αυτοί και παίρνανε τα χιλιάρικα αυτοί που έχουν εκατομμύρια στην άκρη. Ε, ναι, ναι, ναι, το είδαμε. Ψηφίστε του, αγαπητοί φίλοι. Και βγήκε και ο. Ο άλλο που Διώς... έκανε το νομοσχέδιο που το βάλε μέσα σκόπιμα. Δεν το είδε κανεί. 900 ναι. σελίδε. Ο Τρίτσα. Και... Όχι, ο, ο... ο Μανιά. Πώ το <laughs> Μαρδάς. Ο Μάρδα. Ναι. Ο οποίο βρήκε από το σπίτι του, λέει, μέχρι να πάει στο γραφείο, Στο δρόμο, βρήκε 400 εκατομμύρια. Πού τα βρήκε αυτά, Έπαιρνε τηλέφωνο στα ταμεία και λέγε: Τόσο πόσε, εσύ, τόσε, εσύ, τόσο, Όταν κάναμε τα παλικάρια με το βαρουφάκι, ναι. με το ένανι, και έπρεπε να πληρώσουμε εξιδίων. Ναι. Διότι πτωχεύαμε, αυτό λέει: Βρήκα. Πήραν όλα τα λεφτά, ναι. τα μαζέψανε, ναι. και εγώ λέω: Βρήκα. Από το σπίτι μου μέχρι το Υπουργείο στο Γενικό Λογιστήριο Από ποιο μα... δόμο πάει Μάζεψα <laughs> 400 εκατομμύρια Αλλά έτσι που έρχεσαι κάτι τόσο το έχει βγει στον δρόμο Ωραία μου το Και έσυγε από κεντρικές όδους Δεν μπασά τα στενά φαντάζομαι Είναι Λά... Κλαυσίγελος Να κλάψουμε τι να κάνουμε Μαντήλι δεν έχουμε και α πάμε να δούμε τώρα και τι η ανασυγκρότηση έκανε. Έκανε σήμερα μια ορκομοσία. Πήγαν οι άνθρωποι. Στο... Εγώ οφείλω να σου πω και δεν θέλω να σε διακόψω. Είμαι περήφανο. Νιώθω μια βεβαιότητα, μια σιγουριά. Διότι είναι από πάνω είναι ο Μπούλη. Μπούλη, το είπε ο Πρωθυπουργό. Ο Μπούλη. Μ' άρεσε. Είναι ποιο. Γιατί αν λε στον τον μπερδεύει με τον άλλον και μπορούμε να παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, και από κάτω είναι ο Κουβέλη. Ο Ράμπο, Οπότε λε τώρα, έχουμε και προβλήματα γύρω-γύρω. Εντάξει, είμαστε. Το βράδυ κοιμάμε. Ήρθε λέει στο κατάλληλο Υπουργείο. Ο κατάλληλο άνθρωπο. Το γεράκι τη πολιτική. Έλα. Που θα αποδειχθεί και η έραξ. Η έραξ. Βέβαια. Κατά των εχθρών τη Ελλάδο. Ναι, θα του τσιμπήσει όλου. Ναι, θα βάλουν παραλλαγή και οι δύο και θα πάνε. Πάντω, αυτά που βλέπω στο διαδίκτυο από χτε το βράδυ μέχρι τώρα είναι. Ούτε ο Βέγκο. Δεν τα έχει παίξει Μα έχω τονίσει επανειλημμένος Ότι η πραγματικότητα Προηγείται Της φαντασία Τουλάχιστον εδώ Συμβαίνουν τέρατα και σημεία Τα οποία δεν μπορούν και οι καλύτεροι Γέλιογράφοι Να, γέλιο τα, φανταστώ, ναι. να ναι. τα ασυλάβουν και να τα εκθέσουν Τίποτα τίποτα και είναι και καταρρυπά Δεν είναι ένα γεγονός και άντε την άλλη ομάδα Όταν ένα, θα, θα πάρεις τώρα Τους διαλόγους που είχε ο Φώτης ο Κουβέλης με τον πάνω τον Καμένο μεταξύ τους όταν ποιος θα μπει μέσα με το ΣΥΡΙΖΑ τα παίζανε όλα τα κανάλια. Όταν δεις το τι γίνεται και λες τώρα αυτοί πως θα συνεπάρξουν και αγκαλιάζονται και φιλιόνται. Και κατέληξαν να πάνε να στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να λένε δηλώνω. Τι δηλώνεις. Δήλωση του νόμου κάνεις Δηλώνω Δεν υπάρχει ο Όρκος Ε πρέπει να ορκιστούν Στην τιμή τους, στη συνείδησή τους Πα, πω, πω, πω. Ούτε αυτό Ο Όρκος ενέχει ευθύνες μεγάλες Η δήλωση κάνουμε και δί των πολιτικών Σήμερα δηλώνω αυτό Και αύριο δηλώνω το αντίθετο του Να όπως τα κοριτσάκια, τα αγοράκια, Ποια κοριτσάκια. Όπως ο κουβέλης έλεγε θέλουν. ΣΥΡΙΖΑ και με καμένο Εγώ λέει τι δουλειά έχω δεν πάω και τώρα θα είναι υποτακτικό του καμένου. Ανάγκη... Μάλλον ο καμένο, είναι υποτακτικό, για τουνού μου φαίνεται. Είχε ανάγκη mm. τα λεφτά, ο Κουβέλης Όχι. Είχε μία προσωπικότητα, καλό νομικό, έντιμο. Ε, πώ γελιοποιήσε τώρα η στασδισμά του βίου σου για την Με. καρέκλα. Μα τόσο διάολο αυτή η καρέκλα έχει τέτοια, γλύκα. Με. Πού αυτό να τον κάνει πρόεδρο να το θυμάσαι τη δημοκρατία σε κανένα χρόνο έχουμε εκλογές του χρόνου μου φαίνεται. Του είχαν προτείνει. Το 19. Κάπου ο Σαμαράς είναι. του είχε προτείνει τότε να τον υποδείξει για πρόεδρο Δημοκρατίας και δεν θέλησε διότι δεν εκτέλεσε το σχέδιο που ήγηταν στα χαρτιά. Σου λέει θα ρίξω με την κυβέρνηση. Θα ρίξω την κυβέρνηση αυτό ήταν το σχέδιο του. Μετά του είπε δεν σε βάζω επικρατεία, ο Τσίπρας, ε, του ναι. τράβηξε τα γκέμια και τον άφησε απ' έξω. Και τώρα είχες ο μπήκε στο Υπουργείο. Επήρανε τηλέφωνο το Τσίπρα και του πανεβάλε και το φώτηρες η... η Αλέξη. Κάτι δεν μπορεί στα καλά καθούμενα, αλλά άμα έχουμε τσακωθεί εμεί στα δεν καλά καθούμενα τσακωθεί. θα έχουμε πρώτη προτεραιότητα εσένα. Δεν είχαν τσακωθεί. Ο Τσίπρας τραβούσε ε. τα μπόσικα και τα τραβάει. Ο Τσίπρας είναι αδίστακτός. Όποιος του βρεθεί μπροστά θα το χαϊδέψει και θα του κόψει τα πόδια. Όποιος και να είναι. Ο Τσίπρας έχει μόνο τη γυναίκα του, τα τη μάνα του και τα παιδιά του. Και την ιδεολογία του. Με. Την οποία πηγαίνει και φέρνει. Όλοι οι άλλοι για τον Τσίπρα είναι αναλώσιμοι. Αλλά στο τέλο θα είναι και αυτό. Διότι ο σκοπό αγιάζει τα μέσα. Αυτό δεν είναι απειρόβλητο, ούτε είναι. Όποιο ανέβει εκεί, Εγώ νομίζει πλέον. με ουδέτερο μάτι ότι όσα έχει χάσει αυτό στα τρία χρόνια στον πολιτικό σκηνικό, δεν τα έχουν χάσει άλλοι στα 23. Δεν τον νοιάζει. Την έκανε. Θα όταν κατορθώσουν αυτοί και κάνουν την εξουσία ελεγχόμενη, όπω λέει η κυρία σύζυγό του, η σύντροφό σου ότι εγώ λέει κάθε Ιούλιο κλαίω που δεν μπορέσαμε τότε και λυπάμαι λέει γιατί έχουμε την κυβέρνηση αλλά δεν έχουμε την εξουσία. Ναι τι θα χρειάζω με γκούλαξη στην Ελλάδα. Δε, ναι δεν ελέγχουν τους δικαστικούς, τους στρατιωτικούς, όλους δεν τους ελέγχουν. Φτωχοποιούν τη μεσαία τάξη, τη διαλύουν, βγαίνει ο τσακαλώτος και λέει από 12.000 με 18.000 όσοι κερδίζουν είναι η μεσαία τάξη, είναι εύποροι. 18 Από 12 μέχρι 18.000 το μήνα. Ναι. Είναι πλούσιοι, είναι εύποροι, η μεσαία τάξη, το στήριγμα και το κύτταρο τη κοινωνία. Αυτή διαλύεται και θα μα κάνουν όλου επιδιωματούχου. Θα μα δουν ένα επίδομα για να σε κόμεθα στα πόδια μα. Αυτό ήταν στην Ολλανδία, στην Αγγλία που ήταν. Ο άλλο ήταν στην Αμερική. Αυτή είναι αριστερή τώρα όλοι. Όλοι κομμουνιστέ είναι. Γιατί δεν είχαν πάει στην Κορέα τη βόρεια. Για κορόιδα είναι, κομμουνιστέ είναι, κορόιδα δεν είναι. Ο, κορόιδα είναι αυτοί που νομίσανε ότι αυτοί θα ναι. τις φτιάξουν και θα τις βολέσουν. Ναι, ναι, όπως... Και ότι είναι κακοί οι προηγούμενοι. Ο Αυτό αυτός που τις ακάτεψε τώρα, έρχονται πάλι μειώσεις συνταξιούχου μέχρι 40%. Εγώ λέω από 15 ετών. 40%? Βεβαίω. Και τι κάνουν, δεν κόβουν, επαναπροσδιορίζουν, λέει, ότι όταν πήρε πριν 15-20 χρόνια τη σύνταξη, δεν στην υπολόγησαν καλά. Θα σου υπολογίζω εγώ τώρα. Άρα δεν είναι κόψιμο, είναι παναπροσδιορισμό. Βεβαίω, ναι, έκα, και λέει. Ο Μπάλαφας τι είπε, έλα βρε, λέ, κάτω από 1100. Λέγα, κάτι ψηλό πράγματα. Λέει, δύο, τρία εκατοστάρια που κόψαμε λεφτά, είναι. Τα δικά τους δεν τα κόβουν, έρα, μου. Γιατί αν κόψουν τα δικά τους, θα πρέπει να δώσουν σε άλλους. Δεν και ουλαβήν παρά του αυτοί 150, οι 150 αριστεροί οι βουλευτές τι δουλειάκαναν πριν που γίνουν βουλευτές γιατί ε, δηλαδή τώρα... εγώ από αυτοίς που ξέρω στους 10 αν δούλευε ένας ενάμισης. Αφού υπάρχουν τώρα βουλευτές και υπουργοί και πρόεδροι μέσα τμήματων που έχουν δηλώσει ότι κέρδισαν ένα τον προηγούμενο χρόνο που υπουργοποιηθήκαν 3,6 ευρώ εισόδημα το χρόνο. Δηλώσανε ότι κέρδισαν. Ναι, είναι δηλωμένος οπότε δεν έσχησε. Και βγήκε και ο άλλος τώρα, υπουργό ήταν και λέει ναι και εγώ έπαιρνα το επίδομα αυτό αλλά εγώ λέει είχα βρει σπίτι με 50 ευρώ το μήνα. Ποιον κοροϊδεύουν τώρα. Άμα βάλεις στη δήλωσή σου 3,6 ευρώ τώρα κέρδος α, έρθει η εφορία όλη μας σου λέει το μπούστη μας δεν γίνεται άσομο. <laughs> άλλος έχει 15, άλλος έχει 200, 300 ευρώ Τέτοιε δηλώσει. Λοιπόν, να βγαίνει τώρα η υπουργός και να λέει εγώ είχα σπίτι λέει αλλά έπαιρνα επιδότηση 50 ευρώ λέει Και πού το βρήκε στο σπίτι λέει στο εγάλαιο λέει μπράβο βρες μα και μα εμάς Με φιλοξενούσανε λέει ναι. για τη φίλη Ναι 50 ευρώ λέει το μήνα πληρώνω τέτοια απόδειξη πήγαινα το 50 ευρώ έπαιρνα πω, πω, πω. Πάμε ένα διάλειμμα Πάμε ένα διάλειμμα και επαρχάμε τη φίλια εδώ στο Αν με το 14 τελικά διαμαντάρα ελευθερία, φιλοσοφία και ελληνική γλώσσα. Κάνουμε συζήτηση για τα πολιτικό κείμενα, αλλά η κατάσταση είναι λίγο στενάχωρη, έω πάρα πολύ ελευθερία. Λοιπόν, για να φύγουμε από τα δυσάρεστα. Θα παρουσιάσω δύο-τρία κειμενά και αφορώντα την ελληνική γλώσσα και τον πλάτων και τον αντιστένει. Και μετά έχω βρει και έχω φέρει το επίσημο εξόδικο που έκαναν οι παμακεδονικές ενώσεις όλου του κόσμου κατά του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Κοτζιά και του κυρίου Καμένου. Πότε είναι αυτό. Έγινε, το έχω, η προχθέση έγινε, το έχω εδώ, είναι μερικές σελίδες. Αυτό είναι επίσημο έγγραφο τώρα που έχει μπροστά σου. Ε, βέβαια. Βέβαια. Και κατετέθη από τους παμακεδονικούς συλλόγου ανά τον κόσμο εξόδικο, Α εξώδικο εξόδικο, συγγνώμη εξόδικο, εξόδικο. Πότε τώρα πρόσφατα έγινε αυτό Πρόκειες. Έχω όλα τα στοιχεία ναι. Και το υπογράφουν αυτό Και 316 καθηγητές Ξένων πανεπιστημίων Έλληνες ή ξένοι, ξένοι. Και Α. Έλληνες και ξένοι Αρχαιολόγοι, ιστορικοί Φιλόλογοι Και λένε τι έγκλημα πάει να κάνει η Ελλάδα και το το Τζάνι... οποίο αυτό το κοινοποίησαν, είχαν κάνει τη διαμαρτυρία οι ξένοι καθηγητέ πριν τέσσερα χρόνια και το είχαν στείλει και προσωπικά στον Ομπάμα, στον πρόεδρο της Αμερικής και το επισυνάπτουν εδώ Η, η, η... Τζάνη προχτές στη εκπομπή τη, ανέφερε και 10-15 νομπελίστες ξένους Μα είναι εδώ που μέσα. αντίστοιχα άρα θα είναι και εκεί Είναι αυτοί. εδώ μέσα, 316 είναι είναι φωτιά είναι Πριν το διαβάσεις πες μου Του δική σου σκέψη δηλαδή, Πώς είναι δυνατόν αυτό το άτομο Ένα άτομο είναι, δεν είναι πολλά Ο Πρωθυπουργό να διαγράφει Την παγκόσμια ελληνική κοινότητα Οπουγείς τους Έλληνε, Δέκα εκατομμύρια Έλληνε, Εκείνο τούτο τάκη τα, τα λοιπά Και να κάνει ό,τι ουσία Πριν ουστά. τέσσερα πώς χρόνια Και δεν αντιδρά κανείς και εκ δυα... και εκ Πριν τέσσερα χρόνια Τα 200 κυριότερα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν υπογράψει και έχουν δηλώσει ότι πρέπει αυτό το κρατήδιο να ονομάζεται Δημοκρατία της Μακεδονίας. Τώρα το γιατί είναι έτσι και τους πιέζουν αλλά έχουν και ένωμο ίδιο συμφέρον. Ναι. Χτες ο, Σκόπια, ο λένε, βρίσκονται λέει. από παλιά, δεν θα πω όλη την ιστορία. Όχι βέβαια. Όλο το αρχείο του ΚΚΕ... Α, το έχεις ξαναπεί αυτό. Βρίσκεται εκεί. Ένα μέρος το έδωσαν, το είχαν πάρει οι πήγε στη Ρωσία. Άρα αυτό είναι ο εκβιασμός με λίγα λόγια. Ε, δηλαδή ή θα μας κάνετε αυτό ή θα το βγάλουμε στον άρα. Τους, το τους δώσαν το μισό, το οποίο βρίσκεται στα υπόγεια της πλατείας Κουμουνδούρου και το έχει μια εταιρεία, αστική εταιρεία ιδιοκτησία και το υπόλοιπο μισό ακόμη βρίσκεται στα Σκόπια γιατί ήταν από την εποχή του Τίτο και όταν χωρίσαν διαλύσαν την Γιουγκοσλαβία οι Γερμανοί με τους συμμάχους την κάνανε έξι κρατήβια, αυτό βρέθηκε να είναι στα Σκόπια και τους λένε αν θέλετε να το πάρετε και το άλλο να τελειώνουμε Άρα για να πάρετε και το άλλο μας δώσετε αυτό Μας δίνετε, σας δίνουμε Και το πνίγετε πνιγμένο είναι Είναι μια συναλλαγή και τα μεγάλα αφεντικά έχουν πει κλείνεται το θέμα αυτό. Όταν πηγαίνει ο Ζάεφ, αυτός ο Αλβάνος, ναι. ο Πρωθυπουργό. πηγαίνει στη Γερμανία και τον αποκαλεί Μακεδόνα. Καλώς Μακεδόνα, πρωθυπουργό. ο Μακεδόνα Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος τη Ευρωπαϊκής Ενώσεως εχθές έδωσε συνέντευξη και λέει πήγα και στη Μακεδονία και πέρασε καλά και είδα ότι κάνουν βήματα και προχωρούν. Ναι. Σήμερα κατεβάσαν το άγαλμα από το αεροδρόμιο των Σκοπίων του Μεγάλου Αλεξάνδρου το κατέβασαν. Mm. Αλλά. Μπορεί να το βγάλουν δεν είναι. Αλλά δηλώνουν ότι εμείς δεν υποχωρούμε ούτε στο Σύνταγμα, ούτε στο όνομα, ούτε στη γλώσσα, ούτε στην εθνικότητά μας Ε, τότε τι συζητάμε εμείς Τίποτα. Θα κατεβάσουν δύο-τρία γάλματα. Τότε μια θα... συζητάμε. Α, καλά. Γεια σα. Ναι, θα θέλουν να πάρουν το όνομα. Να, να το... Δεν λέμε εμεί γεια σα. Γεια σα. Μα αφού το έχουν δώσει το όνομα Μα στο δεν λέω, έχει υπογράψει κανείς ακόμα επίσημα Μήνες τώρα Εγώ στο λέω μήνες τώρα εδώ ότι έχει εκχωρηθεί η ονομασία Στο λέω και εσύ λες άμα Το έχουν δώσει Μόνο όταν αλλάξει εδώ κυβέρνηση τώρα Πριν το υπογράψουν Και πει ξαναδιαπραγματεύουμε Όλα τα άλλα τελειώσαν Εγώ πιστεύω ότι με τον κουβέλη Θα γίνουν τα πράγματα καλύτερα Ναι άλλος τουρκοφάγος ναι, γιατί είπε ο Καμένο εχθέ ότι άμα ξανακάνουν τίποτα οι Τούρκοι θα κάνουμε πόλεμο και θα νικήσουμε, είπε Το διάβασα μόλι. Ναι, εντάξει. Γιατί δεν πήγε στα Ιμία να ρίξει το Στεφάνι, Για να μην του ενοχλήσει μόνο. Ναι. Δεν είχε φτάσει η ώρα ακόμα. Γιατί ξεκίνησε και πήγε με τον αρχηγό του να πάνε να ρίξουν ένα Στεφάνι στα παιδιά που τα έστειναν τρει φορέ πάνω τότε εκείνο το βράδυ. Και δεν είχαν το θάρρο να πούνε ότι ευλήθη το ελικόπτερο με οπλοβομβίδε. Ένα φίλος λέει στα σκόπια βρίσκονται και τα αρχεία της οικογένεια Μητσοτάκη από το 1991. Ε, να βρίσκονται. Κάτι ξέρει και αυτός Εντάξει. για να το λέει. Μακάρι, να βρίσκονται. Ας εκβιάσουν και το Μητσοτάκη αύριο. Προς το παρόν τούτο τη λέει, αν δεν άλλαξουν σύνταγμα και όνομα και εθνικότητα δεν προχωρώ. Γιατί δεν απευθύνονται στον ελληνικό λαό να έχουν τουλάχιστον και 9 εκατομμύρια από πίσω. Ο πίσω. ελληνικός λαός μίλησε δύο φορές. Όχι δεν απευθύνω, να κάνουν δημοψήφισμα Μπά, και καλά και καλά. Ξέρουν αυτοί από δημοψηφίσματα. Κάναν μ. το προηγούμενο και βάλαν πρώτη απάντηση, παγκόσμια πρωτοτυπία. Το όχι. Δεν έχει ξαναγίνει δημοψήφισμα παγκοσμίω. Να, προ... και... να, να προτείνεις αυτό που... Και να βάζει αυτό το ερώτημα πρώτη απάντηση, τετραγωνάκι το όχι. Το καταλαβαίνει. Ναι, ναι, το θυμάμαι. Ε, λοιπόν, τι θυμάσαι. Εδώ είναι πρωτοτυπίες Λοιπόν, α μπούμε τώρα λίγο. Λοιπόν, Για τώρα, ναι, γιατί μα ανοιχτήσει τώρα. Να, πιάξεις, να ώρα, πιούμε διάκει. λίγο νέκταρ από την αρχαία μα Γιατί ιστορία. είναι και πρώτη του μηνάκι. ήρθες, Ναι. ναι. Ε, τι να κάνουμε, ε, αφού τα γεγονότα τρέχουν πριν από μα. Αυτοί κάναν έναν Εμεί τι θα κάνουμε είναι το θέμα. Δεν βλέπουν ότι η Αθήνα, όλη η Ελλάδα πλέον δεν μπορεί να βγει έξω. Σπάνε μαγαζιά και είναι αυτοκίνητο. Σήμερα ήταν ειδήσει από μία ώρα τα Τρία Τέταρτα yeah, παντού, yeah. Θεσσαλονίκη παντού. Και του απειλούν, λέει θα τα κάνουμε λίμπα όλα. Πήγαν στο νοσοκομείο μέσα, πήγαν δεκάδε. Αποκλείσαν κάνοντα, σπάσαν τα μαγαζιά. Στην καθηγήτρια πήγαν, τα διαλύσαν όλα στο παρελθόν. Καθηγήτρια μέρα μεσημέρι πήγαν με τροχού. Ναι. Και κόψαν τι πόρτε, μπήκαν μέσα, σπάσαν τα πάντα και φύγανε, και κανεί δεν μίλησε. Αφού είπε ο Δραγασάκης, είναι δικά μα παιδιά αυτοί. Ε, δικά μα παιδιά, στο τέλο, πού θα φτάσεις. Πάνε και επιλεκτικά χτυπάνε πάνε και η γραφείο τώρα του ΣΥΡΙΖΑ. Ε. Και καλά. Ναι, εξυπήσαν και από εκεί. Και νομίζουν ότι όλοι τρώμε το κουτόχορδο. Ναι, ε, αλλά μάλλον το τρώμε. Δεν μπορεί 40 χρόνια να πηγαίνει προ τα κάτω το έργο και να είμαστε ακόμα στην ίδια και χειρότερα. Λοιπόν, ας πάμε, πάμε. καλή μου φίλη να δούμε έναν αρχαίο φιλόσοφο που είναι λίγο παρηγκονισμένος και αγνοημένος και είναι από τους βασικούς που χάραξε με την φιλοσοφική του σκέψη την σκέψη όχι μόνο τη δυτική αλλά όλου του κόσμου. Πρόκειται για τον Αντισθένη, τον ιδρυτή της κινικής Φιλοσοφικής Σχολής με την περίφημη ρίση του αρχή σοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης ε, έτσι, μπράβο, αυτό είναι το μυστικό και όταν λένε σοφία οι αρχαίοι μόν πρόγονοι εννοούν την γνώση και όταν έλεγαν οι επτά σοφοί που ήταν 18 που ήταν 36 πολύ περισσότεροι και για λόγους ιδικούς περιορίστησαν στους επτά σοφούς ήρθε ο παμέγιστο ο Πυθαγόρας και είπε κακώς ονομάζονται σοφή πρέπει να ονομάζονται φιλόσοφη διότι σοφός είναι μόνο ο Θεός. Άλλη μία απόδειξη του μονοθεϊσμού των προγόνων μας και σοφός είναι ο κατέχων την γνώση. Αυτός που γνωρίζει και ο γνωρίζουν τα πάντα είναι ο Θεός, κανένας άλλος. Γι' αυτό οι φιλόσοφοι πήραν την θέση των σοφών ποιος ήταν ο αντισθένης όπως σας είπα μεγάλος αθηναίος φιλόσοφος και δεν έχουμε ακριβή γνώση το πότε γεννήθηκε ο πατέρας του ήταν αθηναίος και η μητέρα του καταγόταν από τη Θράκη Υπήρξε μαθητής του Γοργία και αργότερα θαυμαστής φίλος και μαθητής του Σοκράτη. Με αυτά τα στοιχεία μπορούμε να εικάσουμε ότι έχει γεννηθεί περί το 450 εκεί περίπου και αργότερα παρακολουθούσε τα μαθήματα μαζί με αυτόν και ο Πλάτων. Ο Πλάτων ήταν αρκετά νεότερος αλλά συνέπεσε να είναι μαθητές. Πολλές από τις δοξασίες του Αντισθένη τι πήρε ο Πλάτων και τις έχει ενσωματώσει στον διάλογό του Κρατήλος. Εκεί ε, βρίσκουμε και ανοιχνεύουμε πολλά από τα λεχθέντα από τον Αντισθένη. Μετά από την καταδίκη και το θάνατο του Μεγάλου Σοκράτη ο Αντισθένης ίδρυσε μία φιλοσοφική κοντά στο Κοινόσαργες. Κοινόσαργες είναι το Κοινοσάργους. Αυτό ή το χώρος εμπέδου δηλαδή εκεί κάναν ασκήσεις οι, ε, ο, ο στρατός των Αθηναίων και, η, και το Ιππικό. Τώρα γιατί λέγεται Κοινόσαργες είναι μία ιστορία που δεν θα αντιβρείτε εύκολα. Και από την ονομασία του χώρου που ίδρυσε την σχολή του εκεί ονομάστησαν και η οπαδί και η φιλοσοφία του κοινική φιλοσοφία ή κινησμός και κοινική φιλόσοφοι ή μαθητές του. Να πούμε, είναι... Να πούμε ότι είναι η σημερινή περιοχή του Κινοσάργους. Νέος κόσμος. Κινοσάργους. Κινοσάργους. Δεν αναφέρεται πουθενά, δεν το ξέρει κανεί. Πώ δεν το ξέρουν. Πίσω από το φίξε πάνω, εκεί όλα είναι κοινοσάργου. Ναι, δεν το ξέρει κανεί. Νέο κόσμο ξέρουν νέο κόσμο, Και παλιά κόσμο. υπήρχε συγκοινωνία. Κοινοσάργου. Κοινοσάργου και κάπου αλλού. Ναι. Ακαδημία, κοινοσάργου. Το κόψανε. Κόψαν. Και στο μετρό, συγνώμη μπορούσαν να βάλουν νέο κόσμο, εντό παρεθέσεω, πνίγουν τις, ε, αυτές. Ό, τι. Ό,τι θυμίζει το κλαίο των Ελλήνων και την ιστορία του, το αλωτριώνουν το καταστρέφουν τώρα γιατί ονομάστηκε φίλη μου η περιοχή εκεί κοινός, κοινός άρχες <κυκλή> είχαν μία προσφορά προς τον Θεό Ηρακλή και όπως είχαν τα κρέατα επάνω προσφορά ένας μεγάλος λευκός σκύλος κύων άρπαξε την προσφορά και άρχισε να τρέχει. Τον κυνήγησαν τον σκύλο. Ο σκύλος σταμάτησε στην περιοχή αυτή πίσω από του Φίξ. Το κινοσάργος που ονομάστηκε είπαμε. Ο Και εκεί που σταμάτησε ο σκύλος ονόμασαν την περιοχή κινοσάργες. Άργος σημαίνει ο Λευκός. Άρα ο σκύλος ήταν ένας μεγάλος λευκός κύων. Ο οποίο κουράστηκε και εγκατέλειψε εκεί το, την προσφορά και έκαναν και ένα ιερό του Ηρακλέου. Εκεί ανοίγειραν και ένα για να εξηλαιωθούν οι Αθηναίοι και ένα ιερό του Ηρακλέου και ονόμασαν την περιοχή Κοινόσαριε. Και επειδή εκεί έκανε ο αντισθένη την σχολή του, ονομάστησαν κοινική, κοινική φιλοσοφία και φιλόσοφι. Ο πλέον ονομαστός μαθητής σου υπήρξε διογέννης οκίων, έ ε, ωραίο όνομα του δώσαμε που κακός θεωρείται ότι αυτός είναι ιδρυτής της κοινικής φιλοσοφικής σχολής και επειδή το βλέπουν σε κάποια αρχαία συγγράμματα και αναφορές διογένης οκίων λένε ότι από αυτόν ονομάστηκε κοινική φιλοσοφία όχι σας εξήγησα για ποιο λόγο ο Διογέννη να τονίσουμε ότι ήταν πόντιος καταγόταν από την Συνόπη και τον εξόρισαν οι πατριώτες του διότι μαζί με τον πατέρα του ήσαν κυβδηλοποιεί τους έπιασαν να κάνουν πλαστά νομ, ε, νομίσματα και όταν κάποτε τον ρώτησαν για να τον μειώσουν τον Διογέννη δεν σου λείπει η πατρίδα σου και οι πατριώτες σου βρέθηκαν διογέννη και εσύ ε, εδώ πέρα. Ναι. Εμένα λέει καθόλου. Α, α, εγώ λείπον λέει, <laughs> λείπο λέει σε αυτούς και με θέλουν. <laughs> Κάποια άλλη φορά να συζητήσουμε όλη την ζωή του μεγάλου αυτού φιλοσόφου ο οποίος την βίωνε. Ο Σωκράτης θαύμαζε με τον αντιστένη γιατί για τον εγκρατή και ασκητικό βίο του την ήρεμη ανεξαρτησία του και την δύναμη του χαρακτήρα του. Δεν είναι εύκολο, αγαπητοί μου φίλοι, να βιώνεις την κοινική φιλοσοφία. Τι τώρα. Ούτε την επικούριο φιλοσοφία με την ολιγάρκια και την αταραξία της ψυχής και της συνειδήσεως. Και ειδικά σήμερα. Από ανέκαθεν Χωρίς smartphone, τσεκαλάτουα, που το πας. Στις διαλεκτικές συζητήσεις δοκίμαζε να ανατρέψει τον ορισμό του Σοκράτη που αφορούσε τις γενικές έννοιες, οι οποίες μετά έγιναν ιδέες, γενικές ιδέες κατά τον Πλάτωνα. Δηλαδή καταπολεμούσε την ίδια την θεωρία του Πλάτωνος περί ιδεών και παραδεχόταν σαν πραγματικό μόνο το επιμέρους, διότι με το επιμέρου μπορώ να φτάσω στην ολότητα. Μονάχα αυτό που βλέπουμε ή αγγίζουμε ή άλλος πώς αισθανόμαστε ότι υπάρχει πραγματικά. Δηλαδή ακολουθούσε και τους φυσικούς ίονες φιλοσόφους με την αισθειοσιοκρατική διδασκαλία και τον εμπειρισμό που τον αντέγραψαν οι νεότεροι και είναι ο εμπειρισμός των δυτικών φιλοσόφων, ότι η γνώση προέρχεται από τις αισθήσεις, όπως λένε οι νεότεροι φιλόσοφοι, και τον εμπειρισμό, από την εμπειρία των προηγουμένων, που είναι φυσικά βασικά και τα έχουν πει, όπως είπαμε, προηγούμενοι Έλληνες φιλόσοφοι. Οι γενικές κατά τον Αντισθένη είναι ανύπαρκτος, Υπον με νωρό υπότιτα δε κορό. Βλέπω τον ύπο τους έλεγε Αλλά την υπότιτα δεν την βλέπω την υποσύνη, Την υποσύνη Είναι αφηρημένη έννοια ναι, ναι. Κάθε έννοια εννοεί ένα μόνο πράγμα Από εδώ συνάγει ο φιλόσοφος Ότι δεν μπορεί σε κανένα υποκείμενο Να αποδοθεί διαφορετική έννοια διότι οι μόνη σωστέ κρίσει είναι η της ταυτότητος. Δηλαδή το Α είναι Α και δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο. Αυτή την θεωρία την πήρε στην λογική του και την έχει αναπτύξει έτσι περισσότερο ο μαθητής του Πλάτωνος, ο μεγάλος Αριστοτέλης. Και τους έλεγε δεν είναι ορθό να λέμε ο χρυσός είναι ξανθό αλλά ο χρυσός είναι χρυσός, για να τον προσδιορίσουμε. Όχι ο άνθρωπος είναι θνητός, αλλά το θνητό είναι θνητό. Αυτές τις φιλοσοφικές σκέψεις τις ανέπτυξαν έτσι περισσότερο, όπως είπα. Και ο Πλάτων, ο συμμαθητής του, και ο Αριστοτέλης και τις ενσωμάτωσε στην λογική του η δυτική φιλοσοφική διανόηση. Γι' αυτόν τον λόγο ο αντισταίνης απέρεπτε και τον ορισμό που στηρίζεται επάνω στα ουσιώδη γνωρίσματα. Τα διδάγματα αυτά πρόθυμα τα ασπάσθησαν όλοι οι κοινικοί. Από αυτά πηγάζει η τάση των κοινικών να κάνουν τους εαυτούς τους τελείως ανεξάρτητους από τις ανάγκες του έξου κόσμου. Περιορίζοντας το ελάχιστο όλες τις ανάγκες τους, ασκούμενοι να υπομένουν κάθε στέρηση και κάθε ταλαιπωρία. Θεωρούσαν δε τις απολαύσεις και ιδιαίτερα την άκρατοειδονή μέγιστα δυνά μέγιστα κακά. Από αυτούς επηρεάστηκε και ο μεγάλος επίκουρος και δέχτηκε την ολιγάρχεια την ολιγάρκεια, την αταραξία του σώματος και της συνειδήσεως για να μπορέσει το υποκείμενο να κατακτήσει να οδηγηθεί στην ευτυχία σαν πρώτο στάδιο και με την βίωση τους να οδηγηθεί τελικά στην ευδαιμονία. Αυτός είναι ο αντισθένης και όταν σας μιλούν για κοινική φιλοσοφία να ξέρετε να μπορείτε να απαντάτε και να δίνετε κι εσείς σωστές απαντήσεις. Ώρα, πάμε pas mais πάμε στο επόμενο. qui en prend monsieur au ολευθέροι. Εδώ noter 14com Somewhere in his smile he knows that I don't need no other lover, something in his style that shows me. I don't want to leave him now, you know I believe. Ελευθερία Διαμαντέρα περί και ελληνική γλώσσα Φίλη, πέμπτη βράδυ σήμερα. Ακολουθεί εκπομπή συνέτρων και μετά, επειδή ο Μορτάκη είναι εκτό Αθηνών, θα έχουμε αθλητικά, θα βάλουμε επανάληψη στην κυρία Τζάνι τη Δευτέρα. Λοιπόν, για Λέγε. Ε, θα σα παρουσιάσω, φίλη μου, μία μελέτη ναι. πολύ δυνατή ενό καθηγητού. Τζέι Κέννεντι. Είναι ιστορικός της επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Και τι μας λέει. Μετά από δεκαετίες ερευνών και μελετών μας δηλώνει ότι στα γραπτά του Πλάτωνος ναι. υπάρχει ο μυστικός κώδικας μέσα. Και δηλώνει ότι οι γνώση των αρχαίων Ελλήνων δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί. Γνωρίζουμε όσοι έχουμε μελετήσει ισίοδο και πλάτονα ότι υπάρχει ένας κώδικας ο οποίος αφορά τις λέξεις, την γλώσσα και το τι κρύπτεται μέσα. Διότι όπως έχουμε πει η ελληνική γλώσσα είναι η μόνη ενιολογική γλώσσα του πλανήτη. Τον μυστικό κώδικα των κειμένων του Πλάτωνος όπως σας είπα ανακοίνωσε και έσπασε ο Βρετανός επιστήμονας και αποκάλυψε την κρεμμένη μουσική δομή του διότι κάθε γράμμα της ελληνικής γλώσσας όπως σας έχω πει δονεί ένα μέρος του εγκεφάλου που δεν πιάνει το ανθρώπινο αυτή. Είναι σαν να ανοίγουμε, τόνισε ο Κένεντι, σαν να ανοίγουμε έναν τάφο και να εντοπίζουμε μέσα καινούρια έργα του Πλάτωνος. Η ύπαρξη κρυμμένων μηνυμάτων στα πλατωνικά κείμενα είχε συζητηθεί αρκετές φορές στους επιστημονικούς κύκλους. Έλειπε όμως μία συγκροτημένη θεωρία που να αποδεικνύει την ύπαρξή τους. Ο Βρετανός επιστήμονας, τα συμπεράσματα του οποίου δημοσιεύτηκαν στην Αμερικανική επιθεώρηση άπειρων και το γράφουν το άπειρον με έψιλον με το EI, αποκαλύπτει ότι ο Πλάτων χρησιμοποίησε μία διάταξη συμβόλων εμπνεσμένη από την θεωρία του Πιθαγόρα για να δώσει στα έργα του μουσική δομή. Τον 6ο π.Χ. αιώνα ο αιωνα είχε διακηρύξει ότι οι ουράνιες σφαίρες παράγουν μία μουσική που δεν γίνεται αντιληπτή από την ακοή. Είναι η περίφημη μουσική των σφαιρών. Ο Πλάτων μοιήθηκε σε αυτήν την κρυφή μουσική στην πολιτική και σε άλλα έργα του τοποθέτησε ομάδες λέξεων που σχετίζονται με την μουσική Ύστερα από κάθε δωδέκατο του κειμένου κρύβοντα έτσι ένα έδος κλίμακας με δωδεκανότητες. Ο Πλάτων θεωρείται από τους περισσότερους σαν να είναι μόνο φιλόσοφος ενώ ήταν επίσης σπουδαίος επιστήμονας και λογοτέχνης. Να σας γνωρίσω ότι ήταν ποιητής ως νέος ήταν και παλαιστής και το Πλάτων είναι κοσμητικό επίθετο διότι είχε πολύ ευρύ στέρνο και όταν συνάντησε τυχαία το Σοκράτη και ακολούθη, τον ακολούθησε δύο-τρεις μέρες και είδε το τι έλεγε ο Σοκράτη, πήρε όλους του, τους συμμαθητές τους πήγε του και τους ομοειδεάτρους και ομότεχνούς του τους πήγε σπίτι του και εκεί πήρε όλα του τα ποίηματα και τα έκαψε στην αυλή του σπιτιού του και εγκατέλειψε την ποίηση. Αλλά για τους γνωρίζοντες και μάλιστα για τους Γερμανούς και Άγγλους επιστήμονες που έχουν ασχοληθεί σε βάθος με, την, με τον Πλάτωνα μας λένε ότι τα έργα του είναι λογοτεχνικά κόμψοτεχνήματα. Είναι τέλεια λογοτεχνικά έργα, εκτός από επιστημονικά και φιλοσοφικά. Και τι μας λέει παρακάτω ο Κένεντι. Συμμετέχω σε ένα κίνημα μεταξύ των ιστορικών των επιστημών και λέω να στραφούν στην μελέτη των μαθηματικών του Πλάτωνος της φυσικής, της μουσικής θεωρίας και της φυσιολογίας του, που εδώ και χρόνια ερευνά το πλατωνικό σύμπαν πεπισμένος ότι κρύβει πολλά ακόμη μυστικά. Η αποκριτογράφηση της μουσικής δομής δείχνει ότι ο πλάτων χρησιμοποιεί τον συμβολισμό, πράγμα που μας οδηγεί σε πολλά άλλα είδη συμβολισμού. Στο βιβλίο του «Space, Time and Einstein» ο Δόκτορ Κένεντι συνεχίζει την ερευνά του στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Η μελέτη μου που πρέπει φυσικά να επικυρωθεί και από άλλους ειδικού, δείχνει ότι οι απόψεις μας για πολλούς αρχαίους φιλοσόφους πρέπει να αναθεωρηθούν. Για παράδειγμα, ο Αριστοτέλης ήταν σχετικός με την Πυθαγόρια κληρονομιά. Καθώς η έρευνα μου δείχνει ότι ο Πλάτων ήταν ο οπαδός του Πυθαγόρα, διαπιστώνουμε ότι η απόσταση μεταξύ τους ήταν μεγαλύτερη από όσο πιστεύαμε. Ο Βρετανός ειδικό στέκεται ιδιαίτερα στις τεράστιες πρακτικές επιρροές της πλατωνικής σκέψης. Θυμίζει την διαπίστωση του Έλληνα καθηγητή στο Πρίστων, Αλέξανδρου Νεχαμά «Ο Πλάτων εκπροσωπεί το πέρασμα από την κοινωνία του πολέμου στην κοινωνία της Σοφίας». Όπως λέει ο δόκτωρ Κένεντι, «μετά τον Πράτωνα, στην θεωρία και συχνά στην πράξη, η πολιτική αφορούσε την κοινωνική δοκτωρ κενεντι μετα τον πράτονα στην θεωρια και συχνα πράγμα που δεν ήταν αυτονόητο πριν από αυτόν». Ο Πλάτων Συνέβαλε επίσης το να επηρεαστεί η δυτική παράδοση από τα μαθηματικά και την επιστήμη. Από αυτό βιώνουμε τόσο τα ωφέλη όσο και τις βλαβερές συνέπειες. Και ακόμη παρά το ότι στην πολιτεία αντιμάχεται τους ποιητές, ο ίδιος όπως σας τόνισα ήταν σπουδαίος ποιητής. Η σαγενευτική δύναμη κειμένων όπως το συμπόσιο «Ο Φέδρος και Ο Φέδον πηγάζει από τη σύζευξη της βαθιάς φιλοσοφικής του σκέψης και μιας υψηλής ποιήσης. Πρακτικός ερευνητής και μεγάλος μελετητής του Πυθαγόρα υπήρξε ο Ιπποκράτης Δάκογλου που τον χάσαμε σε ηλικία 102 ετών προδιετίας. Μαζί με τον ΑΕΜΙ στο Ιπποκράτη Δάκογλου είχαμε κάνει αρκετές εκπομπές τηλεοπτικέ Εκείνος είχε το πρακτικό μέρος και εγώ είχα το θεωρητικό. Και είχαμε κάνει ένα πάρα πολύ καλό και ωφέλιμο δίδυμο και περνούσαμε γνώση. Θα σας πω τώρα και την μουσική των σφαιρών. Πριν πήσε αυτό να σου πω εδώ τώρα και λίγο να βάλουμε τον κόσμο μέσα λεφτερί. Λέει α πούμε ο φίλος μας της ΣΕΡΕΣ τώρα λέει, Πώς γίνεται τα ξένα πανεπιστήμια να ξέρουν περισσότερο για τα αρχαία κείμενα από μας και να κάνουν και περισσότερες έρευνες και μελέτες από τα ελληνικά πανεπιστήμια Θα πω το εξής Σήμερα ο Ευρωβουλευτής Κίρτσος σήμερα ναι. είπε ότι πήγαν τρεις Έλληνες ναι. να δούνε τον Ταγιάννη τον, τον πρόεδρο yeah, yeah. Ταγιάννη και όταν τους περίμενε είχε ραντεβού όταν μπήκαμε μέσα λέει μας μίλησε αρχαία ελληνικά yeah. και εμείς δεν μπορούσαμε να απαντήσουμε Άρα, η μάνα του λέει δίδασκε ήταν καθηγήτρια της αρχαίας ελληνικής γλώσσης ο και όταν δι... λέει εδώ ότι όλοι οι ψευτοκαθηγητάδες διδάσκουν λέει τη χαζομάρα περί ινδοευρωπαϊκών γλωσσών θάβοντας την ελληνική γλώσσα και λοιπά και λοιπά. Σας έχω πει ότι στον Κρότονα υπάρχει το κλασικό λύκειο και γυμνάσιο Έτσι λέγεται πιθαγόρας Εκεί 847 Ιταλόπουλα μαθαίνουν τα αρχαία ελληνικά Και πήρα από εδώ ανθρώπους και τους πήγα μέσα και παρακολούθησαν την διδασκαλία Και εμεί ήμασταν ακροατή. και μετά Ο πρόεδρος όλου του Ιδρύματος αυτός που είναι φίλος τα έφερε στο αμφιθέατρο και κάναμε ανοιχτή συζήτηση. Α, ωραία. Διότι επιστρέφοντας τα ίδια τα παιδιά μας, είπε, μελετώντας τα ελληνικά, γινόμαστε πιο έξυπνοι και καταλαβαίνουμε καλύτερα τα θέματα. Άρα ο Έλληνας που του αφαιρούν σύμβολα και γλώσσα έχει γίνει πιο μαλάκα. Το Τον αποβλακώνει, ε, Μαλθακός είναι. Μαλθακό. Ε. Μαλθακό. Μαλθακός. το πνεύμα και το σώμα ε, Εντάξει, παιδιά Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση για να πούμε τώρα... Όχι, ολοκλήρωσε. ολοκλήρωσε λοιπόν, θα τα... θα ακούστε, ακούστε τι σκέφτηκε ο Δάκογλου και τι πραγματοποιήθηκε. Ο Δάκογλου σαν πολιτικός μηχανικός έχοντας μελετήσει πάρα πολύ βαθιά τον πιθαγόρα, καθίσαμε και έκανε σε ένα σχεδιαστήριο τέσσερα μέτρα μήκος το ηλιακό μα σύστημα, τον ήλιο στο μέγεθο του αναλογικά τους πλανήτες, τους εννέα πλανήτες κατά Πυθαγόρα και τώρα βρήκαμε και τα υπολείμματα του ενός με αναλογίες αποστάσεων και μεγέθους αναλογικά από αυτά που μας διδάσκει η αστρονομία. Παράλληλα σε αυτά δώσαμε και τις ταχύτητες περιστροφής ναι. και πέριξ του εαυτούτον ναι και πέριξη του ηλίου. Όλα αυτά έγιναν ένας μαθηματικός τύπος που ήταν ε, αξιοπρόσεκτο. Ο Ιπποκράτης ο Δάκογλου έμενε στο Χολαργό. Στο Χολαργό έμενε και ο Ιαν Ξινάκης, ναι. ο μεγάλος αυτός Έλληνας ναι, ναι. που είναι πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής Και θεμελιωτής ηλεκτρονικής Μουσικής Ο, ο, Ιάννης, ο Ιάννης Ο οποίος είχε λάβει μέρος Τα Δεκεμβριανά Τραυματίστηκε Και κατόρθωσε να φύγει και πήγε στο Παρίσι Αυτός τελείωσε. αγαπητοί φίλοι που είχε στο μάτι Είχε και μία πλευρά του προσώπου Του είχε από τραύμα Σελασμένη που είχε ναι. Ήτανε Και γι' αυτό πάντοτε το φωτογράφιζαν Από τη μία πλευρά Μαθηματικό άριστο αρχιτέκτονας μηχανικός Άριστος και όταν έγινε η συζήτηση κύριε Ξενάκη έχουμε αυτά τα στοιχεία παν ό,τι κινείται παράγει ήχο μας το λέει πολύ καθαρά ο Αριστοτέλης έχοντας αυτά τα στοιχεία τα μαθηματικά μπορεί να γίνει κάτι αφού το πήρε και το είδε λέει, θα σας απαντήσω σε δύο ημέρες σε δύο ημέρες Συνάντησε τον Ιπποκράτη τον Δάκογλου και του λέει πολύ εύκολο, ετοίμασέ το. Μετά από 20 μέρες έβγαλε την αρμονία και το έφερε σε CD ναι. την αρμονία των σφαιρών. Εκάνχασαν εδώ οι καθηγητάδες. Ε, ναι, Δεν το είναι. μα πω και γιατί και διότι και επειδή και δια τούτο. Ε, δε, δε. Αυτό ενδιαφέρθηκε η Σοβιετική Ακαδημία Επιστημών. Το πήραν οι Σοβιετικοί, όσο υπήρχε ακόμα η Σοβιετική Ένωση ή η ακαδημια τους και έκανε εφαρμογές και είδαν ότι όταν ο άνθρωπος ακούει ένα τέταρτο αυτή την μουσική πριν κοιμηθεί, την ώρα που πέφτει στο κρεβάτι θέτει σε λειτουργία την υπόφυση λειτουργεί ο εγκέφαλος και βγάζει ό,τι αρνητικό έχει αλλά παράλληλα οι αδένες έσω εκκρίσεως οι ειδικοί που παράγουν τα οστά ενεργοποιούνται και παρατηρήθηκε σε αθλητές το χρησιμοποίησαν οι οποίοι χρησιμοποιώντας αυτή την μουσική για κάποιο χρονικό διάστημα μεγάλωνε το σώμα τους. Υπάρχει και αυτή της μουσικοθεραπείας, που είχα και άτομο γνωστό μου ναι, που έκανα Αυτά είναι για ψυχικά, για ψυχικά νοσήματα, πνευματικά το νοσήματα. Το θέτουμε ναι. σαν σύνολο Εκεί, ότι επιρροή ε, έχει αυτό το νοσήμα. Εδώ ναι. η επιρροή αυτής της μουσικής <coughs> είναι ότι λειτουργούν οι αδένες που παράγουν τη νοστική μάζα και είδαν τους αθλητές τους να κερδίζουν πόντους. Εδώ μέχρι σήμερα την έχουν συνομπάρει αυτή τη μουσική. Ναι, Δεν ναι, την ναι. πήραν ούτε δοκιμαστικά ναι, ναι. ούτε τα τίποτα τίποτα, τίποτα, τίποτα. Έξω βρίσκουν οπαδούς βρίσκουν ανθρώπους ασχολούνται, την μελετούν και βλέπουν την ηρεμία που δίνει. Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι για να πάμε στο επόμενο θέμα, αγαπητοί φίλοι. Α, να μην ξεχάσω να πω, μισό λεπτό να το σταματήσω. Ε, στη συνεργασία που ξεκινήσαμε Το New York College Ελέο ε, του Νίκου του Κατσαρού Του φίλου μας Ο οποίος θα είναι εδώ να μας πει Υπεραιτερό θέματα για τα χημικά Και τα ραντίσματα ε, Την Τετάρτη Μεθαύριο που μας έρχεται 7 του μηνός 6,5 ώρα στο Αμφιθέατρο Του Κολεγίου Αμαλίας 28 Ξεκινάμε με μια γκάμα ομιλιών με τη στενή ομάδα εδώ του Αλμπέτου ξεκινάει το βάφτισμα του πυρός ο Γεωργίου ο με θέμα όμυρος και σύγχρονη τεχνολογία 7 του μηνός την Τετάρτη 6.30 ώρα Αμαλίας 28 έχει ένα καταπληκτικό αμφιθέατρο με powerpoint θα γίνει και λήψη στις ομιλίας και θα την ανεβάσουμε από εδώ και λοιπά και λοιπά. Έχουμε αυτό το χώρο Και όποιες τέταρτη είναι ελεύθερος Γιατί είναι των φοιτητών το, ε, Του κολεγίου του αφιθέατρου Δηλαδή για την παραπάνω τετάρτη ποιο θα είναι κλπ. Έχουμε κανονίσει εμεί εδώ Διαμαντάρα Τζάνη, Καλογεράκης και Γεωργίου Και ο Κωνσταντόπουλος είναι η πρώτη πεντάδα Αλλά ξεκινάει Ο Κωνσταντίνος Γεωργίου Τετάρτη, σημαίνωστε θα το λέμε κάθε μέρα Θα το αναρτήσουμε και από, δε, από το Σαββατοκύριακ όμηρος και σύγχρονη τεχνολογία. Μία ομιλία που είχε γίνει στο πολιτιστικό κέντρο στο Μαρούσι, το φτηνόπορο που μας πέρασε και είχε πάνω από 200 άτομα αγαπητοί φίλοι. Λοιπόν πάμε ένα μουσικό διάλειμμα για να συνεχίσει ο διαμαντάρας το θέμα το οποίο έχει φέρει σήμερα. Κάθε Πέμπτη βράδυ, 7 η ώρα. Είναι εδώ Διαμαντάρα. Ακολουθεί ο Δημήτρη ο Μάστορα με την εκπομπή σύνετρων, θέατρο και πολύ σχηματογράφο από ένα σκηνοθέτη και ένα νέο παιδί του είδου. Και παράλληλα, ε, μετά επειδή ο Μορτάκης στα αθλητικά είναι εκτό Αθηνών, θα βάλω επανάληψη την εκπομπή τη Δευτέρα με την κυρία Τζάνι που μου είχαν ζητήσει μερικοί φίλοι. Ε, τις μέρες που περάσανε Λοιπόν δεύτερη. Όπως σας είπα στην αρχή Θα σας παρουσιάσω τώρα τις, Το αιτιολογημένο Εξώδικο oh, ναι, πριν, έστειλε... πριν από αυτό λέει ο σχολείας Εδώ λέει ο φίλος μου σου Αλέξα από τις ΣΕΡΕΣ Σύμφωνα λέει με την κοινή αντίληψη Δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος Κατωτέρου επίπεδου Χωρίς πνευματικό και επιστημονικό υπόβαθρο να επιβληθεί σε κάποιον ανώτερο άνθρωπο Δηλαδή που έχει τα άλλα δύο προσόντα Επιβάλλεται Να του πούμε δια των όπλων και δια της βίας Και δια τον νόμου <laughs> Δηλαδή ο Πολάκης ας πούμε τώρα μπορεί να σου επιβληθεί ο Καρανίκας Α Ας πούμε έτσι δεν είναι ναι, Ή ο βουλκανιζατέρ που έγινε διευθυντής στο νοσοκομείο Βουλκανιζατέρ σε νοσοκομείο Και θα αλλάζει τα των Καλά, Φίλε μου δίκαιο έχεις Αλλά δυστυχώς συμβαίνει Το, το ανάποδο συμβαίνει ε, Γι' αυτό ε, έλεγε ε. ο Πλάτων Για να ευημερεί η πολιτεία πρέπει Ο Βασιλεύς, ο Άρχον Να είναι φιλόσοφος Ή αν δεν είναι φιλόσοφος η σύμβουλοι του Άρχοντος Να είναι φιλόσοφοι ναι. Κάποιος α... πρέπει να είναι φιλόσοφος όλος πάντων ναι, Να είναι ορθολογιστής ναι. Εάν δεν είναι ο κατατέρω Πνευματικής δυνατότητος θα επιβληθεί διά της και διά του τρόμου και της βίας. Έτσι γίνεται πάντοτε. για ναι, γιαβρόγλου, φίλεις κλπ. Λοιπόν, πες πάλι γιατί έχουν μπει κι άλλοι μέσα τόση ώρα. Τι είναι τώρα, αυτό που θα διαβάσεις τώρα. Τώρα θέλω την προσοχή σας, διότι θα σας διαβάσω το εξώδικο που έστειλαν όλες οι παμακεδονικές οργανώσεις του κόσμου προς τον Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα την Υπουργό Εξωτερικών κύριο Κοντιά και κύριο Καμένο. Πότε και γιατί. Πότε Οι και γιατί. Οι ημερομηνίες, για να ημερομ... καταλαβαίνουμε τι λέμε. Προτριών ημερών. Α, κατετέθη θα... εξώδικο στα ε... ελληνικά δικαστήρια. Ακριβώς. Όχι στα ελληνικά δικαστήρια. Πού. Στο εξώδικο πηγαίνει στους... Στο σπίτι. Σε αυτούς που αναφέρετε. Στο, στο υπουργείο, στο σπίτι Στο πρωθυπουργικό μέγαρο Και το παίρνει με, ο ίδιος Με πρωτόκολλο και, και λοιπά Το επιδίδει δικαστικός ε, επιμελητής, επιμελητής Μπράβο ωραία Και το, προ... το εξώδικα ναι. Σκοπό έχουν αυτό Την, βεβα... την βεβαία ημερομηνία. Ναι. Διότι μπορώ να του κάνω mail Να του κάνω τηλεγράφημα Να του κάνω fax να του και, κάνω να πει, το και αυτό δεν το δέχεται Ο δικαστής ναι. ενώ το εξώδικο είναι βεβαία ημερομηνία ότι ναι. το αντίγραφο αυτό με ημερομηνία τάδε, τάδε. το πήρε ο τάδε Μάλιστα. δεν να μπορεί να αρνηθεί, δεν το έλαβα η σκοπιμό τη επιστολή επιστολής ποια είναι Του θέτει, θέτει πρώτων ευθυνών θα δούνε τώρα αναλύει τις ευθύνες που αναλαμβάνουν και ότι η ποινή είναι εσχάτη προδοσία δηλαδή ακολουθεί από αυτό μια διαδικασία όπου μπορεί να καταλήξει το ακροατήριο, αυτό θες να πεις αυτό όχι Εάν δεν το τηρήσουν ε, ναι, αυτό και κάνουν εννοώ. παρασπονδία ναι. μπορούν να τους καλέσουν. Το, καλέσουν να τους κάνουν μια ποινική αγωγή, ένα κατηγορητήριο και να πάνε στο δικαστήριο και θα πει ο δικαστής ότι αυτά που λένε τα γνωρίζατε ναι. επίσημα, τα είχατε πάρει. Ναι. Λοιπόν, τι πράξατε. Έγινε αυτό ή το άλλο Λοιπόν επαναλαμβάνω για τους φίλες πριν αρχίσεις εξόδικο σε, σε τρία πρόσωπα τα οποία είπες είναι Τσίπρας, Κοντζίας και Καμένος, και Καμένος Από όλες τι παμακεδονικές ενώσει ανά τον κόσμο Ακριβώς Παρακαλώ ξεκινά Ενώπιον παντός δικαστηρίου και πάσης αρχής Εξώδικη δήλωση πρόσκληση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδονίας που εδρεύει στα Γιάννητσά οδός Τάμκου ένα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του Γεώργιο Τάτσιο, κάτοικο Νέου Πετριτσίου Σερών. Της Παμακεδονικής Ένωσης Καναδά που εδρεύει στο Μόντρεαλ Καναδά. Οδός αριθμό κλπ. Ναι, ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Τα κράτη εκπρο... ανέφερε, τα, κράτη. τα κράτη. Της Παπαγκαιδονικής Ένωσης Νοτιού Αφρικής που εδρεύει στο Ιωχάνεσμπουργκ και εκπροσωπείται νομίμως. Της Παπαγκαιδονικής Ομοσπονδία Αυστραλία που εδρεύει στο Queen's Paradee, Clifton Hill Victoria, Αυστραλία που ενόμιμα εκπροσωπείται. Άπασες ω αν Ομοσπονδίες και Ενώσεις, Δεύτερη έως Τετάρτη, εκπροσωπούμενε βάσει ειδικού πληρεξουσίου και ειδικής εντολής προς υπογραφήν της παρούσας, από την Κατερίνα Γκαντζούλη, Συντονίστρια Πάκη Μογκυνδονικών Ενώσεων και Εμμοσπονδιών Υφηλίου, κατοίκου Ρότζερ Street Dover USA, κατά του Υπουργού Εξωτερικών Νικολάου Κοντζιά, κατοίκου Αθηνών, οδός Βασιλή Σοφίας αριθμός 5, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Είμαστε Έλληνες πολίτες, ως εκ τούτου ειδικότερα δραστηριοποιούμαστε εκ του καταστατικού των σωματείων που εκπροσωπούμε με σκοπό την προάσπιση του ονόματος και των εδαφών της Μακεδονίας μας και την μη συμπερίληψή του στην ονομασία της γείτονος χώρας των Σκοπίων. Το γεγονός ότι η παραχώρηση του δικαιώματος της χρήση του ονόματος της Μακεδονίας από τα Σκόπια σημαίνει παραχώρηση Λιγότερο ή περισσότερο βραχυπρόθεσμη των εδαφών της Μακεδονίας δεν είναι ασφαλώ δικιά μας επινόηση. Αφενός οι 371 πιο γνωστοί αρχαιολόγοι καθηγητές πανεπιστημίου στον κόσμο με επιστολή τους προς τον τότε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτιών Ομπάμας της 18 Μαΐου 2009 επέστησαν την προσοχή του στο γεγονός ότι η ανεπίτρεπτη παραχάραξη της ιστορίας που συμβαίνει δια της αναγνώρισης από τη ΣΥΠΑ του κράτους αυτού ως κάτι Μακεδονία θα δικαιώσει τις εδαφικές τους βλέψεις για διέξοδο προς το Αιγαίο Πέλαγος μέσω της Θεσσαλονίκης και θα προκαλέσει την δημιουργία νέου κράτου του από παλιά ανιστόρητα ως Μακεδονία του Αιγαίου. Απόσπασμα της επιστολής αυτής, αυτοί οι πράξεις της αναγνώρισης από τη ΣΥΠΑ της Δημοκρατίας της Μακεδονίας το 2004 αναφέρουν χαρακτηριστικά. Όχι μόνο κατέλησε γεωγραφικά και ιστορικά δεδομένα, αλλά και έδωσε ένα ζωμα να ξεσπάσει μία επικίνδυνη επιδημία ιστορικού ρεβιζιονισμού, του οποίου το πιο προφανές σύμπτωμα είναι η καταχρηστική οικειοποίηση από την κυβέρνηση των Σκοπίων, του πιο διάσημου Μακεδόνα του Μέγα Αλεξάνδρου. Πιστεύουμε ότι αυτή η ανοησία έχει ξεπεράσει κάθε όριο και ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν έχουν καμία δουλειά να υποστηρίζουν την παραποίηση της ιστορίας, η ελόγω περιοχή με την σύγχρονη πρωτεύουσά της στα Σκόπια ονομαζόταν στην αρχαιότητα Παιωνία. Τα όρη Βαρνούς και Όρβυλος που σχηματίζουν σήμερα τα βόρεια σύνορα της Ελλάδας, αποτελούν ένα φυσικό όριο που χώριζε και χωρίζει την Μακεδονία από τη βόρεια γειτονά τη. Η μόνη πραγματική σύνδεση βρίσκεται κατά μήκος του αξιού βαρδάρι ποταμού, αλλά ακόμα και αυτή η κοιλάδα δεν σχηματίζει μία δίωδο επικοινωνία γιατί τέμνεται από χαράδρες. Δεν κατανοούμε πως η σύγχρονοι κάτοικοι της αρχαίας παιονίας που μιλούν σλάδικα, Μία γλώσσα που εισήχθη στα Βαλκάνια περίπου μία χιλιετία μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου μπορούν να διεκδικούν τον Αλέξανδρο για εθνικό του σύροα. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν εξολοκλήριο και ανδιαφυσβήτητα Έλληνας. Ο προ, -προ -ποστού, Αλέξανδρος I αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες όπου η συμμετοχή επιτρεπόταν μόνο σε Έλληνε. Ο Αλέξανδρος είχε μαζί του σε όλες τις εκστρατείες την έκδοση του Αριστοτέλη, της Ιλιάδας και του Ομήρου. Ο Αλέξανδρος διέδωσε την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό σε όλη την αυτοκρατορία, ιδρύοντας πόλεις και εγκαθιστώντας εκπαιδευτικά κέντρα. Εξού και βρίσκουμε επιγραφές που αφορούν χαρακτηριστικούς ελληνικούς θεσμούς, όπως είναι το γυμνάσιο, τόσο μακριά όσο στο Αφγανιστάν. Είναι στα ελληνικά προκύπτουν οι εξής ερωτήσεις γιατί ήταν η ελληνική γλώσσα η λίγουα φράγκα συμπληρώνω εγώ διεθνής γλώσσα σε όλη την επικράτεια του Αλεξάνδρου αν αυτός ήταν Μακεδόνας γιατί γράφτηκε η κοινή Διαθήκη στα ελληνικά οι απαντήσεις είναι ξεκάθαρες ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Έλληνας όχι Σλάβος και η Σλάνδη και η γλώσσα τους δεν σχετίζονταν με τον Αλέξανδρο ή την πατρίδα του παρά χίλια χρόνια αργότερα. Ε, βέβαια, δεν είχαν γεννηθεί τότε μόρα. Αυτό μας φέρνει πίσω στην γεωγραφική περιοχή που ήταν γνωστή στην αρχαιότητα ως πεωνία. Γιατί οι άνθρωποι που κατοικούν σε αυτήν την περιοχή σήμερα αποκαλούν τους εαυτός του Μακεδόνες και την χώρα του Μακεδονία γιατί να κλέψουν μια απόλυτα ελληνική μορφή για εθνικό του ήρωα οι παραδόσεις της αρχαία παιωνία, ωστόσο θα μπορούσαν να υιοθετηθούν από τους θερινούς κατοίκους αυτής της γεωγραφικής περιοχής με αρκετά αιτιολογικά. Η επέκταση του γεωγραφικού ορου Μακεδονία ώστε να καλύπτει τη νότια Γεωγκοσταδία δεν μπορεί να υιοθετηθεί. Όμως, ακόμη και στον ύστερο 19ο αιώνα αυτή η λάθος χρήση υπονοούσε μη υγιεί εδαφικές βλέψεις. Το ίδιο κινήτρο βρίσκεται και σε σχολικούς χάρτες που δείχνουν την ψευδομεγάλη Μακεδονία να εκτίνεται από τα Σκόπια μέχρι τον Όλυμπο και να επιγράφεται στα Σλαβικά. Ο ίδιος χάρτης και οι διεκδικήσεις του βρίσκεται σε ημερολόγια, αυτοκόλλητα αυτοκινήτων, χαρτονομίσματα κλπ. που κυκλοφορούν στο νέο κράτο από τότε που διακήρυξε την ανεξαρτησία του από τη Γιουγκοσλαβία το 1991. Γιατί να επιχειρεί μία τέτοια ιστορική ανοησία μία φτωχή νέα χώρα, εσωτερική και περικεκλωμένη από στεριά, γιατί να κοροϊδεύει θρασίτατα και να προκαλεί την γείτονά τη, όπως και να θέλει κανείς να χαρακτηρίσει μία τέτοια συμπεριφορά, σίγουρα δεν πρόκειται για πίεση για ιστορική ακρίβεια, ούτε για σταθερότητα στα Βαλκάνια. Είναι λυπηρό ότι οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει και ενθαρρύνει τέτοια συμπεριφορά, Στρεφόμαστε σε εσάς κύριε Πρόεδρε για να ξεκαθαρίζετε στην κυβέρνηση των Σκοπίων ότι δεν μπορεί να εισέλθει στην οικογένεια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεω και του ΝΑΤΟ όσο επιχειρεί να οικοδομήσει την εθνική της ταυτότητα εις βάρος της ιστορικής αλήθειας. Η κοινωνία μας από κοινού δεν μπορεί να επιβιώσει όταν η ιστορία αγνοείται πολύ λιγότερο δε όταν η ιστορία κατασκευάζεται για να εξυπηρετεί αμφίβολα με εκτίμηση και ακολουθούν οι υπογραφές των 370 ενός καθηγητών. Να σώτσω κάτι που λέγαμε και πριν ξεκινήσουμε. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει τις συνεργασίες με τους συμμάχους 100 χρόνια το λόγος. Τι γράφουνε και πάνε με το κρατήδιο. Πώς γίνονται αυτά τώρα. Ναι, το είπα Ο και λόγος δεν θέλεις να το καταλάβεις. Ναι, να το πεις στον αέρα. Να σου κατεβάσω το μικρόφωνο, να μιλήσει. Θα ναι. βάλω εγώ λίγο ένα τραγουδάκι εδώ, μισό λεπτό φίλε. Μια λοιπόν, μισούν Ενώ πήραν τον πολιτισμό Και γίναν άνθρωποι Μισούν τους Έλληνες Γιατί τους μισούν Διότι είμαστε πάντοτε μπροστά από αυτούς Νίτσε Εντάξει, αυτούς, για τα μιλάμε, το. Αυτά είναι χθεσινά... Μα γιατί διαλύσαν τη Γιουγκοσλαδία Η Μέρκελ Γιατί θέλουν να κάνουν Οι κομμουνιστές από το 35 Θέλουν να κάνουν Τη Μακεδονία του Αιγαίου του πυρήν και λοιπά. Τα έχουν εκχωρήσει στη διεθνή. Ο, ο, ο Τσίπρας λέει συμπεριφέρεται σαν το Χατζεανέστη μου λένε εδώ. Μάλιστα. Ναι. Καταλαβαίνεις τι λέμε. Ξέρω τι λένε. Ναι αυτό δεν στο διαβαζόλου. Ο Χατζεανέστης όμως να πούμε στο φιλό ότι ήταν ψυχικά αρρώστος. <laughs> δεν το <laughs> ξέρει. <laughs> Υπενήσε σε κάτι. Υπέ, όχι, ήταν ψυχικά έρωστος. Όχι, υπενήσε σε κάτι μέσω αυτού. Κοιμόταν κυμό, με τι μπότε μέχρι επάνω διότι έλεγε τα πόδια του είναι γυάλινα. Και τον έκαναν αρχιστράτηγο να πάει στο μέτωπο. Ε, και αυτόν τον έκαναν πρωθυπουργό. Λοιπόν. Τα ονόματα. Συνεχίζω. Το εξώδικο. Ε, ναι, ναι. Τα ονόματα των 379 και τα πανεπιστήμια στα οποία είναι καθηγητέ σε ολόκληρο τον κόσμο καθώς και την επιστολή τους αποσπάσματα σπάσματα τις οποίες σας παραθέσαμε αυτούσια, διότι αν την είχατε υπόψη σας, ασφαλώς δεν θα προβένατε σε τοποθετήσεις και δεσμεύσεις τη χώρα μας κατά την διαπραγμάτευση που του Matthew Nimitz, σύμφωνα με τις οποίες η ελληνική δημοκρατία αποδέχεται να συμπεριληφθεί ο όρος Μακεδονίας στην ονομασία της γείτονός. Καταλάβατε αγαπητοί μου φίλοι, την επιστολή προς τον Ομπάμα την έβαλαν μέσα στο εξώδικο τους για να στηρίξουν το εξώδικο έτι περισσότερο. Διότι και μόνο από το κείμενο αυτής της επιστολής γίνεται απόλυτα κατανοητό και με μαθηματική ακρίβεια προβλέψιμο ότι η εκχώρηση της χρήσης του ονόματος της Μακεδονίας εκ μέρους της Ελλάδας στο κράτος των Σκοπίων συνιστά εκχώρηση εδαφών της Μακεδονίας. Η εκχώρηση τη χρήση του ονόματο τη Μακεδονία επίση επιφέρει εκχώρηση του δικαιώματο αναθεώρηση τη ιστορία τη Μακεδονία. Αυτό συμβαίνει για να επιτευχθεί η χωρί άλλο εκχώρηση των εδαφών από την Ελλάδα στα Σκόπια. Το όνομα αρκεί για να συμβεί η εκχώρηση τη ιστορία και των εδαφών τη Μακεδονία μα. Αντιλαμβάνεστε, επομένω, πόσο λάθο κάνετε αναφορικά με τα κίνητρα των διεκδικητών του ονόματο τη Μακεδονία. Τον επερχόμενο κίνδυνο άμα την παραχωρήση του ονόματος και με την ιστορία και την γεωγραφία για την οποία μίλησαν οι Ωσάνο εξέχοντες ειδικοί καθηγητές πανεπιστημίων σε ολόκληρο τον κόσμο, επαναλαμβάνω. Αναφερόμενοι στην από 11 Δευτέρου 18 ανακοίνωσή σας εκ του Υπουργείου Εξωτερικών. Γεωγραφικά ο όρος αυτός αναφέρεται σε μια ευρύτερη περιοχή που εκτείνεται στο σημερινό έδαφος Διαφόρων Βαλκανικών χωρών, με το μεγαλύτερο τμήμα τη να βρίσκεται στην Ελλάδα και άλλα μικρότερα τμήματά τη στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία, τη Βουλγαρία και την Αλβανία. Ο κύριο κορμό τη ιστορική Μακεδονία κοίται εντό των σημερινών ελληνικών συνόρων και καταλαμβάνει το βόρειο τμήμα τη ελληνική επικράτειας που διαχρονικά ονομάζεται Μακεδονία, με σημερινό πληθυσμό περίπου 2,5 εκατομμύρια Έλληνε υπηκόου. Όχι μόνο οι επιφανέστεροι καθηγητές ιστορίας, αρχαιολογίας και κλασικών σπουδών στον κόσμο γνωρίζουν ότι η παραχώρηση του ονόματος σημαίνει παραχώρηση εδάφους και αντέδρασαν στεναρά στην παραχάραξη ιστορίας με σκοπό την αλλαγή των συνόρων της Ελλάδας μας κατά την Μακεδονία μας. Αλλά και άλλοι και μάλιστα οι απολύτως ενδιαφερόμενοι δηλαδή η ίδια η γειτονική χώρα των Σκοπίων Ζητά το όνομα για να πάρει τα εδάφη. Συγκεκριμένα από το 1995 και εντεύθεν που υπογράφηκε μεταξύ Ελλάδας και Σκοπίων η ενδιάμεση συμφωνία μετά την εφαρμογή εμπάρκου από την Ελλάδα για χρονική περίοδο 20 μηνών το γειτονικό μας κράτος παρότι εξαρτάται απολύτως οικονομικά από τη χώρα μας παρότι επιθυμεί διατήρηση εμπορικών συναλλαγών και δυνατότητα εισαγωγών-εξαγωγών μέσω Ελλάδας, παρότι επιθυμεί να εισέλθει στον ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως διατείνεται, παρά ταύτα προέβαιη στην αδιανόητη πράξη για αδύναμο συμβαλόμενο, έναντι δυνατού αντισυμβαλωμένου... Της αυτό, καταπά... τώρα, αυτό δεν είναι για σίγουρο τώρα. Πώ τον λέμε αδύνατο όταν κάνει τέτοια κοντρα. Είναι ε, ο κλητήρα σε σχέση με το διευθύνοντα σύμβουλο, ρε Σιλευτέρη. Όχι. Σαν κράτο είναι αδύνατο έναντι στην Ελλάδα. Δεν λέω. Λοιπόν. Ε, και όμω πηδάνε εμά. Ο... Αυτό ρωτάνε εδώ, λέει ο... πώ είμαστε σύμμαχοι. Να συμμαχοί. περιμένουν. περιμένουν. Πώ είμαστε, λέει, σύμμαχοι που έλεγαμε πριν και έλεγε, αφού μα μισούνε. Θα χάσουν το ζουμί. Τώρα θα μάθουν. Την αλήθεια τώρα θα την μάθουν. Παγκαλώ. <κοίγε> προ, προεύει στην αδιανόητη πράξη για αδύναμο συμβαλόμενο ενάντι δυνατόν της συμβαλωμένου της καταπάτησης όλων των όρων της ενδιάμεσης συμφωνίας δηλαδή όπως και εσείς αποδέχεστε στην ανοκίνωση του Υπουργείου σας τον εξωτερικό στις 11 Δευτέρου 18 η συμφωνία αυτή καταπατήθηκε μεγαλοπρεπός και συνεχίζει η γειτονική χώρα να έχει εδαφικέ βλέψεις εις βάρο τη Ελλάδα. Ναι ε, λέει δεν αλλάζουμε το σύνταμα Όχι λέμε. αυτά που υπέγραψαν το 95 τα καταπάτησαν όλα Αναφορικά με τα εδάφη της Μακεδονίας μας εδαφικές βλέψεις που είναι όμως σύμφυτες με την παραχώρηση της χρήσης του ονόματος της Μακεδονίας και που εσείς παραδέχεστε στην ανακοίνωση σας ανεξήγητα και αδιανόητα παραβλέπετε απόσπασμα της ανακοίνωσής σας τι λέει ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών, προβάλλοντας μεγαλοειδιατικές εδάφικες βλέψεις κατά της Ελλάδα. μέσω της απεικόνησης σε χάρτες σχολικά εγχειρίδια βιβλία ιστορίας κλπ. ελληνικών εδαφών στην εδαφική επικράτεια μιας μεγάλης πρώην Ιουγκοσλαδικής Δημοκρατίας τη Μακεδονίας κατά παράβεση των άρθρων 2, 3, 4, 7 και 1. Ενισχύοντας αλλητρωτικές διεκδικήσεις και υποδαβλίζοντας εθνικιστικά αισθήματα Εντό τη ελληνική επικράτειας κατά παράβαση του άρθρου 6.2, χρησιμοποιώντα την ονομασία Δημοκρατία τη Μακεδονία στου διεθνεί οργανισμού συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Εθνών, στου οποίου έχει, προ... έχει προσχωρήσει υπό την προπόθεση να χρησιμοποιεί την προσωρινή ονομασία πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία, κατά παράβαση τη σχετική δεσμεύσεως που προβλέπει το άρθρο 11. Ακόμα και από το βήμα της 62ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο τότε πρόεδρος της πρώην Δημοκρατία Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Μπράνκο Γκρεκόφσκι, είχε δηλώσει ότι το όνομα της χώρας μου είναι και θα είναι «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Χρησιμοποιώντας σύμβολα όπως ο ήλιος της Βεργίνας, η χρήση των οποίων απαγορεύεται από την ενδιάμεση συμφωνία, σύμφωνα με το άρθρο 7, Καθώς και άλλα σύμβολα που ανήκουν στην ελληνική ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά με το ονομασία αεροδρομίου Σκοπίων σε Αλέξανδρος Μακεδόν. Έγερση αγαλμάτων του Μεγάλου Αλέξανδρου και του Φίλιππου. Ονομασία οδικού άξονα Χ στο τμήμα που διέρχεται από την πρώην │ Δημοκρατία της Μακεδονία ω │││ στα Σκόπια │ Πόρτα Μακεδονία, με του ήλιου της Βεργίνας και τις οποίες υπάρχει ρητή αναφορά σε Μακεδονία του Αιγαίου. Ανέγερση μνημείων στο Κοτλάνοβο και στο Τέτοβο διακοσμημένων με τον ήλιο της Βεργίνας. ανέγερση μνημείων στη Γευγελή, στον Δήμο Γκαζί, μπαμπά των Σκοπίων, Με απεικονίσεις του ήλιου της Βεργίνας και χάρτες της Μεγάλης Μακεδονίας κλπ. Κλ. Προβαίνοντα οι ανεχόμενοι προκλητικέ ενέργειε, οι οποίε υποδαβλίζουν εχθρότητα και φανατισμό, όπω η παραποίηση τη ελληνική σημαία και αντικατάσταση του χριστιανικού σταυρού με την ναζιστική σβάστικα, οι προπυλακισμοί κατά ελληνικών επιχειρήσεων, επιχειρηματιών και τουριστών, αλυτρωτικά συνθήματα από Σκοπιανού σε διεθνεί αθλητικέ διοργανώσει, προκλητικέ και προσβλητικέ σε βάρο τη Ελλάδα ενέργειε στο καρναβάλι τη Πόρτ. Σπορ... Πόλη Βέρτσανη, στο οποίο επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού των Σκοπίων. Επιπλέον, στο θέμα της ονομασίας των Σκοπίων εμπλέχθηκε αυτοβούλος ως μη η Τουρκία. Έχει θέση και άποψη επιβουλευτική για τα εδάφη μας, της Μακεδονίας υπέρ των Σκοπίων. Ο Ερτογάν δήλωσε προτριών εβδομάδων πως η Τουρκία δεν θα δεχθεί ποτέ να εισέλθει στο ΝΑΤΟ η χώρα αυτή με όνομα που δεν θα συμπεριλαμβάνει τον όρο Μακεδονία. Επίσης, η Τουρκία δήλωσε ανοιχτά την συμμαχία της με το κρατήδιο των Σκοπίων. Δια του Προέδρου της Ερντογάν δήλωσε μιλώντας σε σύνοδο Βαλκάνιων μεταναστών στην Κωνσταντινούπολη την 5 Φεβρουαρίου του 1918 πω η Τουρκία θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό τη Μακεδονία στο συγκεκριμένο ζήτημα απλώς επειδή η Ελλάδα δεν έχει δίκιο σε αυτή την περίπτωση σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο της πρώην Γιουγκοσλαδικής Δημοκρατίας Μακεδονίας. Ακόμη ο Τούρκος Πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι δεσμοί μεταξύ Τουρκίας και πρώην Γιουγκοσλαδικής Δημοκρατίας Μακεδονίας είναι αδελφικοί λέγοντας χαρακτηριστικά Πω άγκυρα και σκόπια δεν έχουν καμία διαφορά και δεν πρόκειται να αφήσουμε τους αδελφούς μας μόνους. Θα είμαστε πάντα μαζί τους. Γιατί άραγε ενδιαφέρεται τόσο ζωηρά η Τουρκία για το όνομα της Μακεδονίας να συμπεριλαμβάνεται στην ονομασία της γειτονική μας χώρας. Η Τουρκία που με όλους τους τρόπου έχει διαδηλώσει τις διαφικές της βλέψεις στις βάρος της Ελλάδας και μάλιστα ασκεί κυριαρχία στο Αιγαίο Ξεκάθαρα, η Τουρκία πράττει αυτά για να θεμελιώσει το δικαίωμα των Σκοπίων για επέκταση των εδαφών του εις της Μακεδονίας μας με σύνορα ω τον Όλυμπο της πιερίας μας και με άμεση συνέπεια φυσικά η Δράκη και το Ανατολικό Αιγαίο να περιέλθει ευκολότερα στα χέρια της Τουρκίας. Παρά ταύτα στην αδιανόητη και ανεξήγητη ιδίω εν τον των ανωτέρων και δικών σας παραδοχών για αδαφικέ βλέψει τη χώρα των Σκοπίων επί των αδαφών τη Ελλάδα ιστορικά, παραδοχή παρακάτω στην ανακοίνωσή σα του Υπουργείου Εξωτερικών, του οποίου προείστασε ότι η Ελλάδα είναι σταθερή στην ειλικρινή επιθυμία τη για την επίτευξη μια βιώσιμη συμφωνία στο ζήτημα του ονόματο τη πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία. Η ελληνική κυβέρνηση έχει προτείνει ένα ρεαλιστικό και βιώσιμο πλαίσιο διευθέτηση το οποίο στοχεύει στην εξέβρεση οριστικής λύσης στο θέμα του ονόματος. Η θέση μας είναι σαφής. Σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό πριν από τη λέξη Μακεδονία που θα ισχύει έναντι όλων έργα όμνες για κάθε χρήση εσωτερική και διεθνή. Νομίζω ότι δεν έχει Δύο παραγραφούλες ακόμα. Πες το zoom για να γίνει κατανοητό ή άλλο. Το το... Η θέση μα αυτή προφανώ αντίκειται στα συμφέροντα τη Ελλάδα και οδηγεί. Η θέση σας αυτή. Προφανώς στα συμφέροντα της Ελλάδας και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην δικαίωση των ενδιαφικών βλέψεων τη γειτονική μα χώρα που επαναλαμβάνουν είναι σύνδεση με το όνομα τη Μακεδονία. Δίνει στο όνομα Μακεδονία, δίνει την ιστορία τη Μακεδονία, δίνει τα εδάφη τη Μακεδονία. Έργα όμω. Όπως και εσεί αναφέρετε, η θέση σας αυτή προφανώς αντίκειται στις δημοκρατικές αρχές του πολιτεύματός μας, όπως προσδιερίζεται από το Σύνταγμά μας κατά το άρθρο 1 του Συντάγματος. Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι προεδρευμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία, αλλά θεμέλιότηση είναι η λαϊκή κυριαρχία. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό και υπάρχουν υπέρ αυτού του έθνους διότι ποτέ ο ελληνικός λαός δεν έδωσε την ρητή εντολή του ή έστω την εξουσιοδότησή του στην κυβέρνηση που προέκυψε στις εκλογές 15 Σεπτέμβρη του 2015 να διαχειριστεί εν λευκό το ζήτημα της ονομασίας της Μεγκειτονικής Χώρας με εκχώρηση μάλιστα του ονόμασου της Μακεδονίας για πρώτη φορά στο ιστορικό της διαπραγματεύση αυτής ως επίσημη θέση της Ελλάδας, θέση προς την οποία Καθιπώνιαν ακόμα ανέκαθεν από τότε που προέκυψε το, πόβ, το πρόβλημα από το 1991, δηλαδή ο ελληνικός λαός αντιτάχθηκε εξόφθαλμα. Σας καλούμε να προβείτε απαραίτητο και απαρικλήτως με πρότασή σας που θα γίνει πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου προς την Βουλή σε προκήρυξη δημοψηφίσματος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 2 για το κρίσιμο εθνικό θέμα. Το ερώτημα του δημοψηφίσματος πρέπει να είναι σαφές και ξεκάθαρο. Να συμπεριελαμβάνεται το όνομα Μακεδονία στην ονομασία της χώρας των Σκοπίων, ναι ή όχι. Σε κανένα άλλο ώστε να έχετε καθαρή την κρίση του ελληνικού λαού επί του θέματος, αφού δείχνετε να μην αντιλαμβάνεστε ήδη. Αν παρά ταύτα δεν προβείτε στα νόμιμα, δηλαδή στην προκήρυξη δημοψηφίσματος, με το άνο ξεκάθαρο ερώτημα και κανένα άλλο, ώστε δεσμευτικά για εσάς και για την κυβέρνησή σας να προκύψει η απάντηση του ελληνικού λαού, αλλά εξακολουθήσετε την αντισυνταγματική και αδιανόητη μετατροπή της προσωπικής σας θέ σε θέση της Ελλάδας με το ως σαν εκπεφρασμένο Πολάκης περιεχόμενο σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό πριν από τη λέξη Μακεδονία που θα ισχύει έναντι όλων έργα όμνες για κάθε χρήση εσωτερική και διεθνή. Σας ενημερώνουμε ότι διαπράτητε το δίκημα της εσχάτης προδοσίας και της άμεση συνέργεια σε επιβουλή τη ακεραιότητας της χώρας που προβλέπεται από τα άρθρα του ποινικού κώδικα 134 και 138 και που τιμωρούνται το μεν πρώτο με ισόβια κάθεξη, το δε δεύτερο με θάνατο. Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε εκείνον προς τον οποίο να απευθύνεται για να λάβει γνώση και να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες. Αυτή 12 Δευτέρου 18 μετά οι εξώδικοι καλούντες. Γεώργιο Τάτσιο για λογαριασμό τη πρώτη εξωδίκωση Καλούσα, Εκατερίνη Γκατζούλη κατ' και για λογαριασμό τη δευτέρα έω τετάρτη εξωδίκωση Καλούντων. Ε, να πω ότι έκανε, διάβασε μια επιστολή. Δι, εξώδικο τον... είναι. Εξώδικο είναι. Επίσημο. Παμακεδονικών συλλόγων από όλο τον κόσμο που παρεδόθη προχτέ σε κλητήρα για να παραδοθεί αρμοδίω Καμένο Κοντζιά και Τσίπρα. Ε, λένε εδώ οι φίλοι, από τη δεκαετία του 50 σκοπιανοί Βουλγαροί και Τούρκοι είχαν κοινά περίτερα σε εκθέσεις στον Καναδά με προπαγάνδα την Μακεδονία του Αιγαίου, άρα το έργο δεν καινούριο. Είναι παλιό είναι. Και από πώς το... διατηρείται και δεν το... Από το 35 το έργο επίσημα, το 1944. Η λύση λέει είναι στο άρθρο 120 του συντάγματος. Καταλαβαίνεις θέλω να πω. Λοιπόν, αυτά είχα... Ενημερώστε του φίλου σα, του γνωστού σα, στείλτε mail, κάντε τηλεφωνήματα. Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, διότι έχουν πουλήσει το όνομα. Δεν πρέπει να του αφήσουμε. Θα έχουμε πρόβλημα μεγάλο. Εμεί θα έχουμε Μακεδονία σαν μια μικρή περιφέρεια και αυτοί σαν κράτο θα ζητήσουν να βγουν έξω και θα έρθει και η Τουρκία μαζί του. Καλά, είναι τόσο εύκολο τρει ξευράκωτοι να μα πάρουν το κοστούμι. Αυτό είναι. Είμαστε... Λοιπόν, αφού του το δίνουμε. Άρα είναι πολλά τα λεφτά είναι, είναι πολλά Είναι πρώτα είναι η ιδεολογία Είναι διεθνιστές αυτοί Δεν θέλουν τα έθνη Δεν θέλουν τις κρατικές οντότητες λοιπόν. Θέλουν μάζες Αυτά φίλοι μου για σήμερα Λοιπόν Είσαι τόση γνώμη για τον τόνο Αλλά δεν μπορεί ε, κανείς Και ήρθες εδώ και μας έφτιαξε σήμερα μας Να είστε καλά Και πάντοτε εφόπλουλόγκι Αλλιώ δεν γίνεται. Νοητικό. Και νοητικό και, και ειδικό. <laughs> άμα έχουν όπλα και όπλα, <laughs> και λόγια. <laughs> και να είστε υπερήφανοι που είστε Έλληνε. Λοιπόν. Καλό σα βράδυ. Ελευθέρω Διαμαντέρα ήταν εδώ. Κάθε Πέμπτη είναι εδώ στι 7.30. Στι 7, ε, 7 συγγνώμη. Θα ξεκινήσουμε σε 3-4 λεπτά με τον Δημήτρητο Μάστορα των εκπομπή Συνέτρων και θα τα πούμε σε λίγο.